Okay. Είναι η ίδια, η ίδια ηχογράφηση, υπόθεση ανάμνησης μόνο που δεν είναι, ακαλο... είναι καλοκαίρι, αλλά ε, είναι προς το τέλο του. Οπότε δεν, το δεν είναι τώρα, τώρα ακριβώ, αλλά ναι, ναι, ναι. Ναι. Αυτό, αυτό το κερο καιρό... για να μου στείλεις μήνυμα το οποίο ΩΚΕΙ okay, γράφει ΚΑΤΣΑΘΗΝΑ ΜΑΛΑΚΑ ΠΑΙΟ ΜΑΛΑΚΑ